Σε τον Βρίσκον 55, είναι το απογευματίνο μαγαζίνο με το παναγιώτη τη Κωνιά. Είναι μεγάλη χαρά τώρα γιατί θα ανοίξουμε έναν κύκλο συζήτηση με τον καθηγητή πολιτική επιστήμονηση και πριν πριν του Παντρίου Πανεπιστημίου, του κύριο Κοντογιόργη και φυσικά λεφκαλίτη και αυτό. Σε ένα περιφερειακό μέσο που κάνει μια νέα προσπάθεια, είμαστε ένα νέο μέσο και χαιρόμαστε πάρα πολύ που η φωνή του δυναμώνει αυτή τη δημοσιογραφική προσπάθεια και νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ χρήσιμη και θα δώσει χαρά και σε πολλούς συμπολίτες που ακούν αυτή τη στιγμή τον πρίσμα 95,1. Καλό απόγευμα κύριε Γεωργιά, τι κάνετε πώς είστε. Γεια σας και από μένα και στους ακροατές σας. Είναι μεγάλη χαρά που σας φιλοξενώ εδώ. Παρακολουθώ με εξαιρετικό ενδιαφέρον τις αναλύσεις σας διότι ε, η γνώμη σας μονοπολίτων ενδιαφέρον το μηδιακό πρέπει να πω και νομίζω ότι μας βοηθάει πάρα πολλέ φορές να κατανοήσουμε κάποια πράγματα που μπορεί στο μέσο Ακροαδία να φαίνονται ακατανόητα. Θα ήθελα ωστόσο να ξεκινήσουμε με ένα πρώτο ερώτημα με μία εκτίμηση δική σας όσον αφορά τι διαπραγματεύσει και τι χρεςινές και που είναι τώρα και σε εξέλιξη με, την, με τους εταίρους και βεβαίως την ελληνική κυβέρνηση. Κοιτάξτε, χωρί αμ αμφιβολία θα οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα. Ε, και θα οδηγηθούμε σε ένα αποτέλεσμα που ελπίζω να είναι και αξιοπρεπές αλλά και συμφέρον για τη χώρα, διότι υπάρχει μια κοινή βάση από την οποία ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να απομακρυνθεί. Το γεγονός δηλαδή ότι εάν η Ελλάδα είτε πτωχεύσει εντό της Ευρωζώνης είτε εξέλθει από την Ευρωζώνη ε, θα, δεν θα υπάρχει ευρώ. Επομένως θα δημιουργηθεί τέτοια αναταραχή ε, παγκόσμια και όχι μόνο ε, ευρωπαϊκή της οποίας το κόστος θα είναι δυσανάλογο σε σχέση με τις παραχωρήσεις στις οποίες θα προβεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για να λυθεί το ελληνικό πρόβλημα. Αυτό είναι το, το κοινό σημείο της αφετηρίας όλων. Τα υπόλοιπα που διακινούν περί Brexit και περί και διάφορα άλλα έχουν να κάνουν με τις μπλόφες στο συσχετισμό δυνάμεων που αναπτύσσουν οι διάφοροι ηγεμόνες ή φιλόδοξοι της Ευρώπης που θέλουν να καθοδηγήσουν τις ε, πολιτικές των χωρών προς την κατεύθυνση της οικονομικής ολιγαρχίας. Μάλιστα. Αυτό που λέτε βεβαίως από την άλλη ε, θα πρέπει και να είναι πολιτικά σίγουρος για να το χρησιμοποιήσει αυτό το χαρτί ειδικά τον Γιώργη, διότι αυτή τη στιγμή έχουμε βγει μετά από πέντε με κάνω λάθος, έξι σκληρά χρόνια λιτότητας και αυτή τη στιγμή υπάρχει η αίσθηση ότι πρώτη φορά η συγκεκριμένη κυβέρνηση διαπραγματεύεται και λέει και όχι, χθες για παράδειγμα δεν βγήκε το, το κοινό ανακοινοθέν ωστόσο δείχνει τη διάθεσή της για διαπραγμάτευση εσείς είπατε τώρα ότι το ευρώ αν φύγει η Ελλάδα φεύγει, ε, καταστρέφεται, τελειώνει από την άλλη όμως επικοινωνιακά περνάνε το μήνυμα ότι είμαστε πλέον προετοιμασμένοι να διαχειριστούμε μια πιθανή έξοδο της ε, ε, Ελλάδας από το ευρώ και μάλιστα ο κύριος Κάμερον είχε μια συνάντηση μια σύσκεψη, δεν ξέρω πώς θα το πω για να είναι έτοιμη η Μεγάλη Βρετανία σε αυτό το ενδεχόμενο. Ε, είναι δύο αντιφατικά που επικαλείστε. Το ένα, αν είμαστε προετοιμα... αν είναι προετοιμασμένοι για να διαχειριστούν μια έξοδο, έξοδο της Ελλάδας, σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να, κάνουν, να πάρουν έκτακτα μέτρα. Επομένως, τα έκτακτα μέτρα ομολογούν αυτό το οποίο αποτελεί πραγματικότητα, ότι δηλαδή δεν μπορεί η Ευρώπη να διαχειριστεί την κρίση της με όρους ευρώ, εάν βρεθεί αντιμέτωπη με το ελληνικό πρόβλημα, δηλαδή με την κατάρρευση ή την έξοδό της. Είναι τεράστια τα συμφέροντα τα οποία διακινούνται αυτή τη στιγμή και επειδή η την εξοδο ειναι τεραστια τα συμφεροντα τα οποια διακινουνται αυτη τη στιγμη και επειδη η ευρωπη δεν είναι ένα πολιτικό σύστημα κλασικό για να μπορεί να αναπτύσσει διαβούλευση πολιτισμένη αλλά μόνο ε, σε επίπεδο συσχετισμών δύναμη δηλαδή εκβιασμών ε, γι' αυτό και ακούμε όλα αυτά. Ε, κοιτάξτε, είναι απολύτως δεδομένο ότι εάν η ελληνική κρίση είχε γίνει εξ αρχής αντικείμενο διαπραγμάτευσης με όρους ετερικούς και όχι υποτέλειας τα αποτελέσματα σήμερα θα ήταν διαφορετικά ε, δεν, προσέξτε έχει τεράστια σημασία να σκεφτούμε με τους, τους όρους με τους οποίους διαπραγματεύεται κάποιος όταν θεωρεί τον εαυτό του υποκείμενο κυριαρχίας εξάρτησης ε, ενσωματώνει την ιδέα του υποτελούς και συνεπώς δέχεται με fax με email ε, τις εντολές που του δίνει κάποιος τρίτος, ο οποίος όσο, αυτή είναι η έννοια των συσχετισμών, ε, όσο βλέπεις τον άλλον να υποτάσσεται, τόσο περισσότερο αποθρασί σε απέναντί του. Αυτό συνέβη με τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Κύριε Κατρογιώργη, από την άλλη, για να κάνω λίγο το συνηγόρο του διαβόλου, όταν είμαστε όμως με την πλάτη στον τοίχο, διότι νομίζω ότι το Καστελόριζο, το Καστελόριζο ανακοίνωσε ο κ. Παπανδρέου ότι μπαίνουμε σε αυτό το πρόγραμμα, ε, του όταν όμως μια χώρα έχει χτυπήσει την πόρτα των εταίρων, υποθέτω, για να δανειστεί, μπορεί, ε, ε, ε, μάλλον δεν είναι αναγκαστικό το ότι θα απολέσει κάποια στοιχεία τη Εθνική κυριαρχίας με την οποία δανείζεσαι. Είσαι υπό το του δανεισμού. Ακούστε αλλά... με. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μάλιστα, μάλιστα. Πρώτα πρώτα να ξέρουμε ότι ε, είμαστε με την πλάτη στον τοίχο, όχι γιατί το ήθελαν οι δανειστές, αλλά γιατί εμείς, εξαθλιώσαμε τη χώρα, τη λαηλατίσαμε και όταν λέμε εμείς η άρχουσα τάξη, η πολιτική τάξη αυτή της χώρας το ελληνικό πρόβλημα δεν είναι αποτέλεσμα της διεθνούς κρίσης η διεθνής κρίση εξέθεσε αυτούς που λαηλάτισαν τη χώρα και την καταχρέωσαν για να πλουτίσουν ή για να κάνουν πολιτικές πελατείε και άλλα τηνά. επομένως αν θέλουμε να δούμε γιατί η Ελλάδα σήμερα εξακουμπήκε στην κρίση γιατί υπήρξε το Καστελόριζο και αν θέλουμε να δούμε γιατί έγινε η διαχείριση με τον τρόπο που έγινε δηλαδή όσο αν όπως έλεγα από την αρχή ε, να διαχειριζόμαστε τον αρκομανή που του δίνουμε τη δόση του για να αντέξει λίγο καιρό αντί να τον ανατάξουμε αυτό πρέπει να το αναζητήσουμε όχι στους ξένους οι ντόπιοι της πολιτικής ιεραρχίας Παρέδωσαν, αφού λαϊλάτισαν τη χώρα, την, στους, την παρέδωσαν στους ξένους υποβάλλοντάς την σε ένα καθεστώς που χωρίς εύσχημους λόγους είναι καθεστώς κατοχής προκειμένου να διατηρήσουν τα προνόμια τους, την ηγεσία τους και συγχρόνως να μην κάνουν αυτό το οποίο όφιλαν. Μην ξεχνάμε ένα πράγμα, ότι... Όταν δεν διαχειρίζεται κάποιος καλά τα του σπιτιού του και δημιουργεί ελλείμματα και δανείζεται για να σπαταλά τα χρήματα, ή τον αλλάζει κανείς ή αλλάζει ο ίδιος. Εν προκειμένου λοιπόν δεν έχουν στο νου τους να, να φύγουν και συγχρόνως δεν έχουν στο νου τους να αλλάξουν. Γι' αυτό και φτάσαμε εδώ. Είναι τυχαίο ότι μέχρι σήμερα δεν έχουν πάρει ούτε ένα μέτρο για το πολιτικό σύστημα και το κράτος, τη δημόσια διοίκηση. Έχει πάει κανείς στη δημόσια δίκηση για να δει πώς τον αντιμετωπίζουν Έχει σκεφτεί κατά πόσον ένας υπάλληλος Ο οποίος δεν κάνει καλά τη δουλειά του Και δεν επιτρέπει να κινηθεί μια επένδυση Ή να βγει ένα πιστοποιητικό του πολίτη Τι δυνατότητες έχει ο πολίτης απέναντι σε αυτόν τον υπάλληλο Και την ιεραρχία εννοείται Για να μπορέσει να κάνει τη δουλειά του Όχι καμία ε, Όχι μόνο αυτό αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε ότι στο επίπεδο του πολιτικού συστήματος όχι μόνο αμνίστευσαν τα σκάνδαλα όχι μόνο δεν επιτρέπουν να ελεγχθούν τα σκάνδαλα αλλά συγχρόνως δημιουργούν και άλλα τα οποία τα αμνιστεύουν επίσης με νόμους. Α, πώς μπορεί λοιπόν οι άνθρωποι αυτοί να βγάλουν τη χώρα από την κρίση. Ξέρετε στις άλλες χώρες η κρίση προήλθε από το τραπεζικό σύστημα κακώς διότι το άφησαν να κινηθεί ανεξέλεγκτα, προήλθε από διάφορους άλλους λόγους και προσέτρεξε η πολιτική για να διορθώσει την κατάσταση. Στην Ελλάδα η κρίση προήλθε σε πρώτο και τελευταίο βαθμό από το πολιτικό σύστημα. Επομένως, πρέπει να αλλάξει το πολιτικό σύστημα. Ποιος θα τα αλλάξει αφού αυτοί οι οποίοι είναι στο πολιτικό σύστημα είναι υπέτειοι αυτού του γεγονότος. Σωστό αυτό που λέτε κύριε Γιώργη και νομίζω ότι είναι ε, μια πρακτική από την μεταπολίτευση και μετά θεωρώ ότι το πολιτικό σύστημα ήταν εναγκαλιασμένο ε, με όλο αυτό το οποίο περιγράψατε πάρα πολύ γλαφυρά. Από την άλλη όμω θεωρώ ότι έτσι δεν η ελληνική νοοτροπία. Γιατί την περίοδο που είχαμε χρήματα, που είχαμε χρήματα κι εμεί, ε, τα συζητούσαμε όλα αυτά και λέγαμε με τα έργα όλοι τρώνε, κάναμε αυτέ τις διαπιστώσεις. Όμως γιατί πάλι ψηφίζαμε τους ίδιους γιατί είχατε να ψηφίσετε κάποιον άλλον όποιον και να βγάζατε την ίδια νοοτροπία κουβαλούσε επομένως ε, το μεγάλο παιχνίδι να μετακυλίεται η ευθύνη στην κοινωνία με το επιχείρημα ότι δίθεν η κοινωνία εκλέγει είναι για να ενοχοποιήσει την κοινωνία και να αποενοχοποιήσει αυτούς που είναι οι συντελεστές του εγκλήματο όταν λέμε ότι εμείς τους εκλέγουμε σημαίνει ότι έχουμε περιθώρια να μην εκλέξουμε αυτούς και να κλέψουμε κάποιους άλλους αφού οι ίδιοι είναι από το ίδιο καζάνι βγαίνουν ναι. λοιπόν η, κομμα, η, η κομματοκρατία είναι ένα φαινόμενο το οποίο αναπαράγει τον εαυτό της οι ηγεσίες, τα ηγετικά στοιχεία των κομμάτων βγαίνουν από τον, απ το, απ τον ίδιο σωλήνα με τις ίδιες νοοτροπίες, επομένως η εναλλαγή στην εξουσία δεν αλλάζει τίποτα. Αυτό επεδείχθησε στη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Φυσικά. Όποιος και να ανέβηκε στην εξουσία τα ίδια έκανε. Βεβαίως η πολιτική ρητορική πάντα έλεγε ότι θα κάνουμε τα αντίθετα, αλλά πρέπει να σας πω και το έχω πει πολλάκις, διότι όταν, όταν ήρθα εδώ στη Λευκάδα... Και Έκανα τι πρώτε συνεντεύξει και σε πολιτικά γραφεία. Πρέπει να σα πω ότι σε συγκεκριμένο πολιτικό γραφείο δεν είχα μνημονεύσει φυσικά. Υπήρχε ακόμα το αίτημα του ψηφοφόρου. Έμπαινε μέσα ο ψηφοφόρο και έλεγε για να σε ψηφίσω. Έχει 10 ψήφου ή 15 από μένα. Αλλά βρε μου δουλειά, βόλεψε την κόρη μου. Κάνει αυτό, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο. Υπάρχει αυτή η πρακτική. Ακούστε με, κυραγιάκι, ακούστε με λίγο. Ε, η συμπεριφορά του πολίτη δεν είναι συμπεριφορά που κινείται στο επίπεδο του ουρανού, του άρη, της mm -hmm. είναι συμπεριφορά που Ε και διαμορφώνεται στο πλαίσιο ενός συστήματος. Yeah. Αν το σύστημα λοιπόν διδάσκει τον πολίτη ότι για να διορίσει το παιδί του πρέπει να περάσει από τον πολιτικό. Yeah. Αν το σύστημα διδάσκει στον πολίτη ότι για να διασώσει το χωράφι του που το άφησε γιατί ήρθε στην Αθήνα και θέλει να ξαναπάει πίσω πρέπει να περάσει από οποιο, οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία. Και, ή να πάει στον πολιτικό για να βάλει μέσο να το ξαναανακτήσει. Yeah. Δεν φταίει ο πολίτης. Δεν φταίει ο πολίτης που θα πάρει επιδότηση για το χωράφι που δεν έχει, για την παραγωγή που δεν έχει, για, την, ε, για τα πρόβατα που δεν έχει, για οτιδήποτε, για το ξενοδοχείο που θα φτιάξει και θα τα φάει όλα. Φταίει το σύστημα που του λέει ότι μόνον έτσι θα ευδοκιμήσεις. Όταν το σύστημα λοιπόν διδάσκει ότι μόνον αυτή η συμπεριφορά επιβραβεύεται... Πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι θα καθίσουν στο σπίτι τους και δεν θα ε, βάλουν το χέρι στο μέλι. Το σύστημα διδάσκει. Εάν ξέρετε εσείς ότι για να πάτε από τη Λευκάδα στην Αθήνα mm -hmm. θα, θα μπορείτε να οδηγείτε ανεξέλεγκτα με 200 χιλιόμετρα και δεν θα σας βρει κανείς αλλά και αν σας πιάσει κάποιος θα σβήσετε την κλίση είναι προφανές ότι δεν θα τηρήσετε τους κανόνες και οι κανόνες γίνονται με την εφαρμογή τους, Γίνεται, γίνονται εθισμός με την εφαρμογή τους. Επομένως, εν προκειμένω, ο πολίτης συμπεριφέρεται όπως του υπαγορεύει το σύστημα. Είναι τυχαίο ότι ο ίδιος πολίτης, αν βρεθεί σε χώρα συντεταγμένη, δεν θα κάνει τα ίδια. Συμμορφώνεται αμέσως. Άρα λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι ο πολίτης. Θα έλεγα δεν είναι και ο πολιτικός. Γιατί και αυτός ως παράγωγο του κομματικού σωλήνα διδάσκεται τη λεϊλασία, διδάσκεται την καταδολίευση του δημόσιου αγαθού. Επομένως, πρέπει να δούμε το σύστημα το οποίο παράγει αυτή την πολιτική τάξη, αυτές τις πολιτικές και βεβαίως εξαναγκάζει τους πολίτες να συμπεριφέρονται με αυτόν τον τρόπο. Και το Γιώργος θεωρείται ότι ο, ο ΣΥΡΙΖΑ, ή μάλλον ο κόσμο που τον στήριξε αυτή τη στιγμή, θεωρεί ότι, θα, ότι κλείνει αυτό ο κύκλος μεταπολίτες και όλε αυτέ οι αξίε που δεν έγινε στο παρελθόν βεβαίως και η αξιοκρατία και οι σωστές δομές του κράτους, όλα αυτά τα οποία περιγράφουμε θα τα δημιουργήσει για παράδειγμα πάλι το σύστημα και το μέλη και η εξουσία μπορεί να ε, πολιτικά να διαβρώσει ένα νέο κόμμα που μπορεί να έχει πάλι αγαθές προθέσεις. Το δηλαδή, είχαμε με το Πασόκ του 81, δεν ήταν το ίδιο το, το, το Ζιβάγκο με το Πασόκ το οποίο πως μεταλλάχθηκε και πως έκλεισε προφανώς ο ιστορικός κύκλος, έτσι δεν είναι. Κοιτάξτε, η, με, η μεταπολίτευση ε, ορίζεται ω η ολική επαναφορά στο καθεστώς της φαυλοκρατίας και της λεϊλασίας του 19ου αιώνα. Ε, χωρίς διακρίσεις ουσιαστικά. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είναι το μεγάλο πρόβλημα. Όρμησαν πολύ, διέλυσαν το κράτος. Με ρωτάτε για το ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας απαντήσω λοιπόν ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την εξωτερική υπόθεση της κρίσης δηλαδή με τη διαπραγμάτευση ε, υποθέτω ότι τα πηγαίνει πολύ καλύτερα από ό,τι τα πήγαιναν οι προηγούμενοι. Διότι συνέβαλε με τον λόγο του και τη συμπεριφορά του μέχρι τώρα στο να αναδείξει το μεγάλο πρόβλημα της ταπείνωσης και της εξαθλίωσης αυτής της κοινωνίας διαχειρός της Τρόικας. <Κι> Δεν έγινε τυχαία. Η Τρόικα συνασπίστηκε με την πολιτική τάξη για να μεταφέρει όλα τα βάρη στην κοινωνία και την άφησε σε καθεστώς ασυλίας να συνεχίζει τα ίδια η πολιτική τάξη διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούσε να τη υπαγορεύει τη βούλησή τη. Ε, αυτό είναι το ένα. Το άλλο είναι ότι δημιούργησε μια ελπίδα στην οποία πρέπει να ανταποκριθεί, γιατί αν δεν ανταποκριθεί, ε, τα αποτελέσματα θα είναι ηλικιώδη πια. Ε, εγώ κρατώ μια, αν θέλετε, ισχυρή επιφύλαξη, διότι το κεντρικό πρόβλημα, όπως σας είπα, δεν είναι το χρέος. Είναι αυτός που παράγει χρέος, ελίματα. Το κεντρικό πρόβλημα δεν είναι η ανάπτυξη, αλλά αυτός που εμποδίζει την ανάπτυξη. Και αυτός που εμποδίζει την ανάπτυξη στην Ελλάδα, τις επενδύσεις, είναι το πολιτικό σύστημα και το κράτος, σε όλα τα επίπεδα. Ε, να έχετε υπόψη σας ότι τα ελληνικά κεφάλαια, εννοώ αυτά τα οποία διαθέτει η ελληνική κοινωνία μέσα στην Ελλάδα, που είναι μέσα στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως το αν την τρομοκράτησαν και τα έστειλε στο εξωτερικό, όπως επίσης και τα κεφάλαια των Ελλήνων της Διασποράς, όπως επίσης και τα κεφάλαια των επιχειρηματιών που έχουν διεθνή διακτίνωση, όπως είναι ο εφοπλισμός. Είναι κολοσιαία. Η στιγμή που θα δούμε ότι έκαναν κάποιοι πολιτικοί το χρέος τους απέναντι στη χώρα, θα είναι εκείνη που τα ελληνικά κεφάλαια θα τρέχουν να βρουν καταφύγιο στην Ελλάδα, και να επενδύσουν στην Ελλάδα δεν χρειαζόμαστε καν ξένα κεφάλαια είναι τόσο μεγάλα αλλά τα διώχνουμε αυτά τα κεφάλαια αυτό είναι το τραγικό άρα λοιπόν αυτό που αν θέλετε με κρατάει σε επιφύλαξη γιατί έχω ενδείξει, αλλά δεν έχουμε ακόμα πολιτική μπροστά μας είναι ότι δεν είδα προτεραιότητα αυτής της νέας κυβέρνησης προς την κατεύθυνση της ριζικής του κράτους ε, και μάλιστα έχουμε σημάδια τα οποία είναι εισηγητικά, διότι καλό είναι αυτό που λέει ότι θα πάρει μέτρα για τη διαφθορά, αλλά η διαφθορά οφείλεται στην ομοθεσία, η οποία οικοδομεί και θέτει ως προϋπόθεση τη διαπλοκή και τη διαφθορά. Uh -huh. Θα καταργήσει αυτή την ομοθεσία, αμφιβάλλω, δεν το είδα. Ε, η... γλώσεις, εννοείτε, γιατί νομίζω ότι έκανε μια κοινική αναφορά Μα, πιστεύει, αυτό, πρέπει, λέω, ότι... αυτό λέω αλλά έχω και άλλες ενδείξεις Παραδείγματος χάρη Όταν μιλάμε για παιδεία Και βάζουμε Ομάδα επικεφαλής Στα ζητήματα της παιδεία, Την χειρότερη εκδοχή Των ε, ανθρώπων εκείνων Οι οποίοι κατέστρεψαν Συνέβαλαν καθοριστικά στην καταστροφή Της ελληνικής παιδείας στο παρελθόν διότι έπαιξαν πάρα πολύ αρνητικό και αποδομητικό ρόλο στα πράγματα ιδίως της ανότητας της παιδείας που μπορώ να ε, ε, εκτιμήσω περισσότερο, δεν μπορώ να περιμένω και μάλιστα με τις δηλώσεις που έκαναν που δραστηριοποιούν και βάζουν με βαθμό εταιρικότητα της παρατάξεις μέσα στα πανεπιστήμια. Δηλαδή αυτό, αυτούς τους μηχανισμούς των κομμάτων που μετέβαλαν το Δημόσιο Πανεπιστήμιο σε ιδιωτικό τους χώρο. Όταν βλέπω να μην αναφέρονται στα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την ανασύνταξη της δημόσιας διοίκησης ώστε να υπηρετεί τον πολίτη και μάλιστα έχω αντίθετες ενδείξεις, περίπου δηλαδή ότι θα χαϊδεύουμε το πρωί τον υπάλληλο και θα του δίνουμε και ένα λουκουμάκι για να τον καλοπιάσουμε και να τον παρακαλέσουμε να ε, κάνει Κάνε το εμείς συγχωρείτε, δεν γίνεται έτσι η ανασύνταξη της δημόσιας δίκης. Όταν μια χώρα βρίσκεται στην καταστροφή, πρέπει να, να ξεκινήσεις από την αρχή και να δώσεις να καταλάβει ο κόσμος ότι η εφαρμογή του νόμου δεν είναι αυταρχικό μέτρο. Είναι προστασία όλης της κοινωνικής διαδικασίας και του καθενός μας. Πάλι. Να ξέρουμε ότι η εφαρμογή του νόμου δεν γίνεται μόνο με καταγγελία αλλά με την αυτόκλητη λειτουργία του κράτους. Αυτός είναι ο ρόλος του. Να ξέρουμε ότι όταν κάτι δεν πάει καλά εφαρμόζουμε τον νόμο και φροντίζουμε να πάει καλά. Δεν ψηφίζουμε απλώς ένα νέο νόμο για να δώσουμε την εντύπωση ότι κάτι κάνουμε. Κύριε Γιώργη δεν το είπε αυτό γενικά ο Πρωθυπουργός θα νομιμό, ότι θα εφαρμοστεί νομιμότητα ακόμα και με τα μέσα μας της ενημέρωσης. Ε, όπου είπε ότι πρώτη φορά για παράδειγμα θα βγουν κανόνες. Που είναι ένα θέμα το οποίο στο παρελθόν και ίσως έπαιξαν και καθοριστικό ρόνο στο συνασπισμό της Τρόικας με το πολιτικό κεφάλαιο αυτό το οποίο έφτασε τη χώρα εδώ που την έφτασε έτσι δεν είναι να σας η Τρόικα δεν τα πήραξε αναφέρατε ένα κέριο ζήτημα προσέξτε είναι σημαντικό να κοπεί ο ομφάλιος λόρος των Ε με τις τράπεζες παραδείγματος χάρη να. αλλά είναι επίσης σημαντικό να πουληθούν οι συχνότητες και να ελεγχθεί ποιος τις παίρνει. <και> Αλλά το πιο σημαντικό είναι να αντιληφθούμε ότι δεν είναι νοητό τη διαχείριση της πολιτικής, που είναι η ζωή μιας χώρας, το κριτήριο αν είναι ελεύθερη ή όχι, είναι η πολιτική. Πώς δομείται η πολιτική. Ποιος την κατέχει. Δεν είναι νοητό λοιπόν να οικοδομούμε τα ΜΜΕ που είναι πεδίο παραγωγής πολιτικής και διαχείρισης πολιτικής με τον τρόπο μιας επιχείρησης. Τι θα πει θα δώσουμε σε αυτόν που θα αγοράσει τι συχνότητες. Ωραία, θα ενθυλακώσει το σε ένα σημαντικό ποσόν. Πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι πώς οργανώνουμε τα μέσα. Και όταν ακούω ο Υπουργό τώρα της κυβέρνησης να λέει ότι θα δημιουργήσουμε ένα άλλο επικοινωνιακό περιβάλλον, το οποίο θα μας επιτρέπει να ελέγχουμε, να έχουμε ένα ισχυρό πυρήνα να προάγει τις δικέ μας θέσεις, Σημαίνει ότι θα περιοριστούν σε αυτό που έγινε και στο παρελθόν. Ποιος θα ελέγχει το κάθε μέσον. Αυτό είναι το ζητούμενο. Ή να διαχωρίσουμε την ιδιοκτησία, να μην αντιμετωπίζουμε το, το σύστημα του μέσου όπως αντιμετωπίζουμε μια κοινή επιχείρηση. Σε μια κοινή επιχείρηση αγοράζουμε το μπαμπάκι, το μεταποιούμε και το κάνουμε εμπόρευμα, ύφασμα και το πουλάμε και έρχεται το καταναλωτής και λέει μου αρέσει ή δεν μου αρέσει. Είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε την πολιτική ως το μπαμπάκι. Την παίρνει την πολιτική ο άλλος, αν δεν την παράγει κιόλας, την μεταποιεί και την πουλάει ως δική του. Πέραν των επιρροών που έχει για να πάρει και δημόσια έργα και άλλα, όπως ξέρουμε, αλλά ακόμα και σε αυτό το επίπεδο, σε αυτή την περίπτωση λοιπόν σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης του μέσου θα είναι ιδιοκτήτη του συστήματο άρα τη πολιτική που διαχειρίζεται. Αυτό θα αποφασίζει ποια θα είναι η ατζέντα τη πολιτική, τι προτεραιότητε θα μπουν στο καλάθι, ποιοι θα πάνε να μιλήσουν και ποιοι όχι, ποιο έχει το δικαίωμα του λόγου δηλαδή. Με άλλα λόγια, οδηγούμαστε σε ένα καθεστώ φεουδαρχία. Πρέπει να διαχωρίσουμε το σύστημα του ΜΜΕ από την ιδιοκτησία και το σύστημα η διαχείρισή του να υπόκειται σε κανόνε τους οποίους θα επιβλέπει κάποιος με βάση έναν συνταγματικό χάρτη για τα μέσα, ο οποίος ο συνταγματικός χάρτης θα καθορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Και θα έχει κύρωση αυτό ο οποίο δεν τις εφαρμόζει. Άρα λοιπόν με λίγα λόγια Κύριο έργο το Γιώργη, θα γίνει το αντίθετο τώρα από ό,τι γινόταν. Θα μπουν δηλαδή κάποιοι κανόνε αλλά ουσιαστικά αυτά τα μέσα τα οποία μπορούν να πάρουν την άδεια θα πρέπει ουσιαστικά να είναι με το μέρο μιας συγκεκριμένης πολιτικής. Ό,τι γίνεται με τι εφημερίδες και με, με τι τηλεοράσεις. Το ζήτημα όμω δεν είναι αυτό. Θεω, ε, γιατί σα λέω, ε, ναι, θα... λέω το παράδειγμα το οποίο επικαλεστήκατε. Διότι στην πραγματικότητα δεν και η παρούσα κυβέρνηση δεν βλέπει το πρόβλημα. Δεν βλέπει τι είναι αυτό το οποίο συγκροτεί το κεντρικό ζήτημα της χώρας. Και αν θέλετε να επικαλεστώ και ένα παράδειγμα άλλο, αναφέρθηκε στις προγραμματικές δηλώσεις ότι θα κινηθούν πάλι οι εξεταστικές επιτροπές. Μα έχουμε χορτάσει από αυτές τις εξεταστικές επιτροπέ και γνωρίζουμε ότι αποτελεί ανομαλία στο πολιτικό σύστημα. Δεν είναι νοητό αυτός ο οποίος διαπράττει το αδίκημα να είναι και μέλος των εξεταστικών επιτροπών ο πολιτικός κρίνεται δεν μπορεί να μεταβάλλεται σε δικαστή ε, μου λένε μα πως θα γίνει μα είναι πολύ απλό οι ανακριτικές αρχές θα διαμορφώσουν το πλαίσιο θα υποδείξουν τις ενοχές ή τις μη ενοχές θα στείλουν στη Βουλή το πόρισμά τους και η αρμόδια επιτροπή Χωρίς να κάνει τίποτα άλλο, θα παρετηθεί και θα στείλει στην αρμόδια δικαστική αρχή να δικάσει τους ενόχους, να δικάσει το πρόβλημα. <χι> Έχουν λοιπόν τη λύση. Γιατί τη διεκδικούν τόσο πολύ λοιπόν την Εξεταστική Επιτροπή να μεταβληθούν σε δικαστές. Γιατί δεν θέλουν ουσιαστικά την κάθαρση. Θέλουν στην πραγματικότητα να ελέγξουν την κατάσταση, να πλήξουν τον αντίπαλο, αλλά να παραμείνει ατόφιο το σύστημα. Πρέπει να καταργηθεί κάθε έννοια μη ευθύνης υπουργού και πολιτικού. Πρέπει να σταματήσουμε να ψηφίζουμε εναντίον της προσαγωγής στη δικαιοσύνη οποιουδήποτε βουλευτή που διαπράττει ιδιωτικά αδικήματα μόνο και μόνο γιατί είναι δικός μας ή δηλώνουμε την αγγλική μας προς τον άλλον γιατί με τον τρόπο αυτό και εκείνο θα μας δηλώσει την αλεγγύη του προς εμάς. Πρέπει να σταματήσουν οι ασυλίες. Πρέπει να ξέρει ο πολιτικός ότι εάν διαπράξει αδίκημα θα πάει στη δικαιοσύνη. Πρέπει να ξέρει ο πολιτικός ότι θα τιμωρηθεί και για τις πολιτικές που ασκεί αν είναι Με άλλα λόγια το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει εκ και να αντιστοιχηθεί με τη βούληση της κοινωνίας. Ποιος είναι ο, ο λόγος ύπαρξης των πολιτικών, η κοινωνία δεν είναι. Ποιος είναι ο λόγος ύπαρξης της οικονομίας, η κοινωνία. Δεν έκανε αναφορά ε, ο Κίζος Σύπρας σε αυτό, δεν έχουν μιλήσει γενικότερα για την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ ότι για παράδειγμα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή του λαού στις αποφάσεις, διότι οι πολιτικοί θα λογοδοτούν στον λαό, διότι... Για πείτε μου πώς, ωραία, μεγαλύτερη συμμετοχή τι, στις διαδ με, πώς θα λογοδοτήσει ο πολιτικός Ο κύριος Τσίπρας μας είπε ότι η λογοδοσία γίνεται λέει και, και οι πολιτικές ευθύνες απονέμονται λέει με τις εκλογές Μα τι μας λέει Στις εκλογές ψηφίζουμε έστω Μεταξύ αυτών οι οποίοι έχουν αναδειχθεί στην ηγεσία των κομμάτων Με τους μηχανισμούς Ψηφίζει ποιος θέλει να κυβερνήσει για την επόμενη περίοδο δεν είναι τιμωρία. Μπορεί να είναι άριστος ο Πρωθυπουργό και η κυβέρνησή του και να τους βαρέθηκε η κοινωνία και να μην θέλει άλλο να, να κυβερνάνε. Δεν είναι ποινή η ψήφο. Η ψήφο είναι απόφαση για το ποιο θα κυβερνήσει το μέλλον. Η ποινή έχει να κάνει μόνο με τη δικαιοσύνη. Θέλουμε ή δεν θέλουμε να υποβάλλεται στη δικαιοσύνη με άλλα λόγια να επέλθει μια κάθαρση εκεί που χρειάζεται να υπάρχει κάθαρση ώστε να φοβάται και ο άλλος. Αυτό είναι το ερώτημα. Και γι' αυτό επαναλαμβάνω συχνά. Εάν θέλουμε να υπάρξει αλλαγή πολιτικής κατεύθυνση στην Ελλάδα, πρέπει να ματώσει το πολιτικό σύστημα. Πρέπει να πάνε κάποιοι φυλακοί και όχι να επικαλούμαστε ψευδός το επιχείρημα της παραγραφής τους, την οποία ίδιοι δημιούργησαν. Ξέρετε, υπάρχουν διατάξεις του συντάγματος που αντίκειται, αντίκειται στη λογική του πολιτεύματος. Αυτές οι διατάξεις είναι απαράδεκτο ακόμα να ισχύουν. Και έχουμε δει ότι όπου ήθελαν να τις παρακάμψουν, τις παρέκαψαν Όπως ήταν στην περίπτωση της κρίσης Αυγής, όπως είναι στην στις, στις περιπτώσεις Τσοχαντζόπουλου και άλλων. Επομένως, όπου δεν το κάνουν, σημαίνει ότι δεν θέλουν. Και σήμερα η Ελλάδα για να επανέλθει ως κανονική χώρα στον κόσμο πρέπει το πολιτικό τη σύστημα να εναρμονιστεί σε αυτό που είναι η πολιτική ανάπτυξη της κοινωνίας και όχι το αντίθετο. αν θέλουμε λοιπόν χωρίς... να ελέγχονται, αν θέλετε να ολοκληρώσω αυτή Έχω τη φράση, αν θέλουμε να ελέγξει την πολιτική η κοινωνία, πρέπει να βάλουμε την βούληση της κοινωνίας στην πολιτική, να δημιουργήσουμε δημοσκοπικούς δήμους, να ελέγχουμε με τυχαία δείγματα κληρωτικά τους βουλευτές μας στις εκλογικές περιφέρειες να δίνουν λόγο για τις πράξεις τους και να παίρνουν εντολές για αυτό που θα κάνουν έτσι μόνο θα τελειώσει αυτή η προσωποπαγή σχέση του, του βουλευτή με τον, με τον ηγέτη που έχει ως αποτέλεσμα απλώς να μας κοστίζουν τόσο πολύ μόνο και μόνο για να βάζουν την υπογραφή τους σε αυτό που θέλει ο κάθε πολιτικός ηγέτης αυτό δεν είναι πολιτικό σύστημα είναι μια απλή και μάλιστα με όρους λαϊλατικούς Μοναρχική ολο, ολιγαρχία. Το μήνυμα του κρατή βασίζεται σε αυτό το οποίο λέτε. Μήπω η κοινωνία και η πίεση των προσδοκιών προ το ΣΥΡΙΖΑ οδηγήσουν σε αυτέ τι εξελίξει τη αλλαγή βασικών δομών του πολιτικού συστήματο, κύριε Κατογγιόρη. Θα ευχόμουν όπω θα ευχόμουν και για οποιαδήποτε κυβέρνηση να δω να παίρνουν μέτρα που θα είναι προ αυτή την κατεύθυνση. Όχι γιατί τα λέω εγώ. Αλλά γιατί μέχρι τώρα αυτό που παρατηρώ είναι ότι παραλαμβάνουν από το επιχείρημά μου τον τίτλο, που είναι αβανταδόρικος, άλλοτε περί ναρκωμανών για την οικονομία, άλλοτε περί για αυτούς οι οποίοι διαπράττουν σήμερα τα σχετικά πολιτικά αδικήματα ή τις ε, ολιγαρχικές πολιτικές, ε, είτε άλλα, αλλά δεν βλέπω το περιεχόμενο. Εγώ θέλω να δω το περιεχόμενο και το θέλω να το δω, όχι γιατί θα δικαιωθώ εγώ, εγώ θα δικαιωθώ από τα γραπτά μου Δεν είναι προσωπικό το ζήτημα Είναι για τη χώρα Πρέπει επιτέλους να αντιληφθούμε Ότι Ο πολιτικός ηγέτης Πρέπει να φιλοδοξεί να μείνει στην ιστορία Εναρμονιζόμενος Με το συμφέρον του έθνους και της κοινωνίας Της κοινωνικής συλλογικότητας Και όχι απλώς να καταγραφεί Ως ένας πρωθυπουργός Που πέρασε και αυτός Και ταυτίστηκε με όλους τους άλλους αυτό είναι το ζητούμενο. Μάλιστα. Πηγαίνοντα, κύριε Γεώργη, για πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πραγματικά, ε, πολύ λένε ότι μέσα το μνημόνιο, το μνημόνιο ένα ποσοστό το οποίο υποδείκνει κάποιε διαφθορτικέ αλλαγέ, ή ήταν στη σωστή κατεύθυνση, δηλαδή ηταν τη δημόσια διοίκηση, η, η θωράκιση μάλλον κάποιων διαδικασιών, θεωρείται ότι το μνημόνιο, αν αφαιρέσουμε. Τα μέτρα τα οποία ισοπαίδων τη μεσαία Τάξη. Έχει μια τέτοια στόχευση, δηλαδή μπορεί αν θέλει η κυβέρνηση να είναι ο κύριο Κάμερων, στον κύριο Τσίπ, εγώ μπορούσα να σε βοηθήσουν να πατάξει την φοροδιαφυγή. Τελικά χρειαζόμαστε τη συνδρομή του κύρου Κάμερων ή και πάλι εδώ πολιτική επιλογή και πολιτικό θάρρο να κάνεις κάτι που θα σα τη συραστήσει κάποια συμφέροντα. ακούστε είναι ζήτημα βασική άγρια και τη που έχουν προ την κοινωνία. Δεν χρειάζεται κανένα κάμερων. Κανένας ξένος για να βοηθήσει, να αλλάξει η δημόσια διοίκηση, να παταχθεί η φοροδιαφυγή, χρειάζεται να εμπιστευθούν τις υγιείς δυνάμεις της κοινωνίας. Υπάρχει πολύ ανθρώπινο, σημαντικό ανθρώπινο δυναμικό σε αυτή την κοινωνία, το οποίο είτε περιθωριοποιείται γιατί δεν το θέλουν, γιατί φοβούνται αυτά που λέει, είτε φεύγει στο εξωτερικό και προσφέρει τις υπηρεσίες του αλλού. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθεια. Τη βοήθεια την παίρνουν γιατί έτσι έχουν το άλοθη ότι κάτι κάνουν, ότι ζητάνε βοήθεια και την πουλάνε στην κοινωνία μετά ε, ε, για φύκια, όπω το λένε, και μεταξοντές κορδέλες. Λοιπόν, εκεί είναι το πρόβλημα. Θέλουν ή δεν θέλουν. Υπάρχει κόσμος που ξέρει τι πρέπει να γίνει αλλά δεν το θέλουν αυτοί. Μιλήσατε για το μνημόνιο. Προσέξτε. Το μνημόνιο... Αυτό καθε αυτό περιέχει δύο στοιχεία τα οποία είναι άκρος προσβλητικά και καταστροφικά για τη χώρα. Το ένα είναι το γεγονός ότι όπως διαμορφώθηκε το μνημόνιο και όπως λειτουργήσε έγινε αντικείμενο διαχείρισης αυτό που ε, γινόταν ήταν να υποταχθεί η χώρα στις εντολές υπαλλήλων ξένων δυνάμεων που λέγονται δανειστές. Λοιπόν, άρα Πρόκειται για υποταγή της χώρας, για επιβολή διπλής κατοχής. Δεύτερον, αυτά τα οποία αποτέλεσαν μέτρα για την υπέρβαση της κρίσης στο μνημόνιο είναι μέτρα τα οποία οδήγησαν στην καταστροφή και στην εξαθλίωση της κοινωνίας. Στην, στην καταστροφή της, βάσης, της οικονομικής βάσης της κοινωνίας και στην ε, ε, ε, εξαθλίωσή της. Γιατί το λέω αυτό. Διότι σκοπίμος ταυτίστηκε η έννοια της εσωτερικής υποτίμησης με την έννοια της υποτίμησης εθνικού νομίσματος. Το εθνικό νόμισμα όταν υποτιμάται βοηθιέται η οικονομία να προχωρήσει χωρίς να εξαθλιώνεται ουσιαστικά η κοινωνία και να αποδομείται η οικονομική της βάση. Η εσωτερική υποτίμηση είναι απλή προσβολή της λογικής των ανθρώπων όταν ισχυρίζονται ότι βοηθάει προς αυτή την κατεύθυνση. Όταν εγώ χρωστώ γιατί έχω δάνειο 500 ευρώ και ξέρω ότι πληρώνω 100 ευρώ το μήνα εάν ο μισθός μου γίνει μισός θα έχω 50 ευρώ μισθό. Τα 50 ευρώ λοιπόν δεν αρκούν για να ζήσω και να πληρώσω και τα δάνειά μου αυτό σημαίνει λοιπόν ότι κλείνει η στρόφιγγα για την κατανάλωση κλείνει η στρόφιγγα για την απόδοση των δανείων και κλείνει βεβαίως και η ζωή μου. Άρα λοιπόν, αυτοί οι φάνταστοι τύποι οι οποίοι εμφανίζονται ότι με αυτά τα μέτρα θα έσωζαν τη χώρα, γι' αυτό χαρακτήρισα αυτή την πολιτική ως πολιτική που είχε να κάνει με την εξαθλίωση ως αν είναι ο ναρκωμανής που τον διαχειριζόμαστε απλώς για να μην πεθάνει αλλά να το κρατάμε εκεί. Ε, αυτή λοιπόν η πολιτική είναι μαθηματικά προδιαγραμμένη ότι έχει ένα σκοπό, την εξάρτηση της χώρας σε βάθος χρόνου ώστε να κλείσει το στόμα τη ναι. και να είναι υποχείρια των δικών μας προδιαγραφών άρα και των πρώτων υλών και τη οικονομικής βάσης και της γεωπολιτικής της θέσης και ούτω καθεξής. άρα των πολιτικών που διαμορφώνονται στην Ευρώπη για, τη, για τις ηγεμονίες και τις φιλοδοξίε που έχουν διάφορες χώρες άρα λοιπόν, λοιπόν αυτό το μνημόνιο ε, έχει αυτή τη βάση το δεύτερο όμως είναι η εφαρμογή του διότι ακόμα και η εφαρμογή εκεί που δια, διατείνονται ότι κάνουν πολιτικές που έχουν να κάνουν, με τη, που αφορούν στην ε, δημόσια διοίκηση στην πραγματικότητα κάνουν το αντίθετο προσέξτε λίγο η δημόσια διοίκηση στην Ελλάδα έχει υπαλλήλου που στατιστικά ως προς τις γνώσεις του άρα τα πτυχία τα οποία έχουν να επιδείξουν είναι στον ανώτερο βαθμό στην Ευρώπη δεν είναι το ποιοτικό στοιχείο είναι η δομή τη δημόσια διοίκηση που δουλεύει για ιδιωτελή συμφέροντα και όχι για το σκοπό που, είναι, που υπάρχει η δημόσια διοίκηση. Ε, μιλάνε λοιπόν για αξιολόγηση και στην πραγματικότητα πρόκειται για εκθέσεις ιδεών που διαμορφώνουν οι ίδιοι οι υπάλληλοι και που αξιολογούνται στη συνέχεια μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν τις δαπάνες οι οποίες γίνονται. Δεν, γίνεται, δεν είναι η αξιολόγηση το πρόβλημα. Είναι η αναγκαστική υπαγωγή του υπαλλήλου σε ένα καθεστώς uh -huh. το οποίο ή το υπηρετεί ή υφίσταται τις συνέπειες της μη ε, εξυπηρέτησής του, δηλαδή του πολίτη και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων. Πιάστε έναν επιχειρηματία στη Λευκάδα ή οπουδήποτε αλλού Μα. και ρωτήστε τον mm -hmm. πόσο χρόνο θέλεις για να πάρεις μια άδεια να φτιάξεις, να κάνεις μια δουλειά. Mm -hmm. Και τι κυρώσεις αν αρνηθεί ο υπάλληλος υπάρχουν για να μπορέσει ή μέτρα για να μπορέσεις να προχωρήσεις στη δουλειά σου. Να. Θα δείτε τι απάντης θα σας δώσει έχω ε, ένα τελευταίο ερώτημα, γιατί οι ακροατές εδώ συμμετέχουν και χαίρομαι, ένα σχόλιο περί και συμβολικής βίας. Θα θέλα την άποψη του κύριου Κοντογιώργη, μου στέλνει εδώ, ακροατής Μεσομάκης. Ε, ο κύριος Κατρούγκαλος είναι από τους πιο σοβαρούς ε, υπουργούς αυτής της κυβέρνησης. Mm -hmm. ε, έχει πολύ καλές θέσεις σε πολλά ζητήματα. Έχει κινηθεί σε ένα επίπεδο το οποίο... Ε, νομίζω ότι ε, μπορεί να συγκεντρώσει πολλά θετικά σχόλια ε, πριν από την ανάδειξή του στη θέση του βουλευτή, του Ευρωβουλευτή και στη συνέχεια του Υπουργού απομένει να δούμε πώς θα τα εφαρμόσει, τι αποτέλεσμα θα παραγάγει. Μάλιστα. Αυτό έχω να πω. Κύριε Κύριε Γιώργη, μιλάμε περίπου 40 λεπτά και πραγματικά ήταν εξαιρετικό τον ενδιαφέρον και ο προβληματισμός που στείλαμε στην κοινωνία όλοι έχουμε προσδοκίε για κάτι καινούριο για κάτι διαφορετικό, για μια καλύτερη ποιότητα ζωή σε πιο πρακτικά ζητήματα, ας ελπίσουμε βεβαίω ότι τα πράγματα θα, θα γίνουν καλύτερα και ότι η νέα γενιά πολιτικών, γιατί θεωρώ ότι και ο κύριο Τσίπρα με νέου πολιτικού βασίζεται αυτή τη στιγμή, ότι θα αντιληφθούν όλα αυτά τα οποία λέτε και ότι θα αλλάξει όχι μόνο η χώρα ε, ω τα θέματα βιοπορισμού, αλλά ω προ όλε αυτέ τι αξίε, τι δομέ και τι αφετηρίες που θέσατε λίγο πριν με, το, με τα σχόλιά σα. Θέλω να ελπίζω, για να πω μια τελευταία λέξη ότι ε, δεν θα διαψευτούν ξανά οι ελπίδες αυτής της κοινωνίας διότι ε, θέλω να θυμίσω ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε το χρέος ούτε η ανάπτυξη. Είναι το κράτος και το πολιτικό σύστημα που δημιουργεί τις προϋποθέσεις να αυξάνεται το χρέος να υπάρχει η εξάρτησή μας και συγχρόνως να μην υπάρχει ανάπτυξη. Δεν είναι οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι θα αποτρέψουν ή θα αλλάξουν πορεία στη χώρα είναι το σύστημα το οποίο είτε είναι παλαιός είτε νέος άνθρωπος αυτός που πολιτεύεται τον οδηγεί να σκέφτεται και να πολιτεύεται ιδιοτελώς ως κομματοκρατία με όρους ολιγαρχικής λαιλασίας και όχι προς το συμφέρον της κοινωνίας. Το ζητούμενο είναι πώς θα δημιουργήσουμε ένα σύστημα που θα επιτρέπει Μάλλον που θα επιβάλλει πολιτικές οι οποίες θα είναι εναρμονισμένες με το κοινωνικό συμφέρον και όχι με το ίδιο συμφέρον και το συμφέρον των συγκατανευσιφάγων Αυτών που στοιχίζονται γύρω από το κράτος δηλαδή και λειτουργούν το κράτος ως Πριτανίος Ήτησης. Αυτό είναι το, το στίχημα για τη νέα κυβέρνηση αλλά και για την ελληνική χώρα. Κύριε ήταν μεγάλη χαρά και τιμή. πολύ για το χρόνο και για την παρουσία την προσπάθειά μας εδώ στον Πρίσμα 90.1. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά κι εσείς. Καλή επιτυχία.